Πάντερα, Αποστόλη, σε παίρνω ρε, πού, σε, μισή ώρα. Σε χαρά, Μωρή, τι θα πάθει, μισή ώρα, Μέη, Σιχτήρ. Απλήτη. Τώρα βρήκε να πάει τα Περίμενε. Τώρα σηκώνουμε τη τηλέφωνα, λοιπόν. Έμεινε από... λίγο άπλητο επίτηδε για να με παρακαλάνε στα αγώνα για η αστυνομική για τρει γκλοπιέ. Για τρει γκλοπιέ απολογούμασταν γονατιστεί σε όλο το απληταριό. Λοιπόν, ο Χρυσοχουντήδη, κατά την ε, ιδεολογική του έτσι τοποθέτηση, το δεν τράπηκε να πει το όνομα του Κουφοντίνα, έτσι υποτιμητικά. Στα μέσα Μαρτίου, Υπήρξε συνολική αύξηση των μέτρων προστασία λόγω των κινητοποιήσεων για τον Κουφοτίνα. Αλλά δεν είπε το όνομα του Φουρτιώτη, είπε ο Παρουσιαστή. Να πω και δύο πράγματα για την περίπτωση του τηλεπαρουσιαστή. Δεν ξέρει τι δεσμεύσει έχει με τον Κουφοτίνα, δεν έχει. Λοιπόν, ε, δεν έχει, αλλά αυτό με τον Φουρτιώτη, έτσι όπω το είπε με τον Παρουσιαστή, μου θυμίζει τον. Ε, το γνωστό ε, σκηνοθέτη Αυτό, <laughs> αυτό του Εθνικού Θεάτρου. Αυτό. <laughs> Τέλο πάντων, ντυγια. Άκουσα για το 10% του Σιμπούδη. Εντάξει, ναι, τι. Έχουμε λιγότερο από, 10%, από το 10% περιστατικών βία συγκριτικά με άλλε χώρε τη Ευρώπη τον τελευταίο χρόνο. Ναι, μια ανακοίνωση. Στι μπάλλε μα, κύριε Μιχάλη. Μα τι γλώσσα oh. είναι αυτή. Αυτή είναι η ρητορική μίσου, αγαπητέ. Ναι, και δεύτερον, δεν θα είχε φάσει τώρα εδώ να βγει κάποιο από αυτή, όπω είχε πει ο άλλο με τι τρει γκλοπιέ. Για τρει γκλοπιέ γονατιστεί σε όλο το πλουταριταριό. Κάποιο από εγώ, αντιπρόεδρο, εναρκή συλλογικότητα. Την πάτησαν εκεί οι σύντροφοι Και για τρεις κλωσιές Απολογούμαστε αγορατιστεί Σε όλο το φέτος αριό Αυτό θα έχει πολύ πλάκα Αντιπρόεδρος των Αναρχικών Είπες Αυτό που θα είχε πραγματικά πλάκα Αμα γινόταν Θα ήμασταν η σωστή Τρολ χώρα πλέον Θα έλεγες εντάξει ε, Ότι ε, βγαίνει ε, και στα ε, κανάλια Ο αντιπρόεδρος των Αναρχικών Ε δεν θα έπρεπε αφού όλα Τέλειο τέλειο θα ήταν το... Όχι αυτό θα ήταν Δεν, συζητώ, δεν το συζητώ. Μπράβο. Στο συζητ Αποστόλη Τα παιδιά πρέπει να είναι μερακλήδες Κρυσοχοίδης και όλοι αυτοί Γιατί Γιατί αν έχεις δει ο κύριος Ωτι σε έκανε κύριο Ρεύη. Όχι πω έμπλεξε μαζί του, είναι φίλο μου Σπύρο και συνεργαστήκαμε. Το πήρε για βοηθό, τον πήρε δηλαδή. <χω> ναι, είναι παρέξυπνο, <χω> με βοηθάει πάρα πολύ. Βλέπω καινούργιε ιδέε, θέλω να πηγαίνω με το καινούργιο ρεύμα <χω> τη εποχή. Αν πα πίσω, μείνει στάσιμο. Άγνωστο που ρεύει, μοντέλα και τέτοια. Άντε καλέ, αποκλείε. Ε, εγώ δουλεύω, άκουσα να σου πω, δουλεύω. Τι δουλειά <χω> 뭐... είχε ο φουρτιώτη με τον κύριο Ρεύη. Ματέ φέρνε σε γυρίσματα. Για να κάνουμε γυρισμό. Έμεινε του δουλειά του. Παλιά, 20 χρόνια πριν σου λιγότερο. Ναι. Λοιπόν, μήπω ο Ξεχοίδη και οι άλλοι έχουν βολευτεί από ένα. Α, δεν ξέρει, και... δεν μπορώ. Είναι λάσπη. Όχι, δεν το δέχομαι. Όπω είναι μεράκλειο. Δεν, θα... δεν το δέχομαι, δεν το δέχομαι. Ότι βρωμάει του η ιστορία, του του... Βρωμάει, του... βρωμάει βέβαια. Λοιπόν, Αλλά δεν το δέχομαι. Από τα μπαλάκια του κρατάει η Αποστολή. Γιατί αν εγώ έρθει η αστυνομία και με προστατεύει, γιατί δεν δέχομαι απειλέ, το πρώτο που θα κάνει είναι να ανοίξει τι συνομιλίε. Να δει ποιοι με απειλήσαν για να του εντοπίσει. Πώ πάει και φυλάει το Το άλλο το. Το θέμα Να, είναι ναι, γιατί ναι, του πήρε του αστυνομικούς. Α, Δεν θα εξεγριωθεί ναι. τώρα αυτός που τους κρατάει άμα τους κρατάει. Τους Εκτός καν τους πήρε για τα μάτια του κόσμου, του λέει στον κόσμο, του έδωσε τώρα δυο-τρεις δυο, δυο, ασφαλίτες καινούριου άλλους. Δεν το μάθουμε ναι, ποτέ και τέλος. Ναι, ναι. <σοκεί> νομίζω, δεν σου κάνει εντύπωση ότι εκεί ο ηλήθο, ο αρχιστάκτη του έλεγε φύγε, παίρνουν τηλέφωνο, έρχονται και δεν πια να φέρετε από τα Καλά, αυτό ήταν κομμαδεί όλο. <σοκεί> <σοκεί> θα πρέπει επό, να φύγει θα ε... θα θεωρώ... θεωρώ... <σοκεί> φύγε και να συνεχίσει κυρία θα συνεχίσει κανεί. Η δημοσιογραφία θα ολοκληρώσει το έργο τα του, βρήκαν τον άλλο, τον Και να τα να τα να Αν αποδειχθεί εμπράκτο ότι και επισήμω είμαστε ένα πέραν τον Μπουρδέλο, μπουρδέλο είμαστε, Αν αποδειχθεί κυριο, στην κυριολεκσία πια, εντάξει, δεν υπάρχει σοσμό. Δεν υπάρχει σοσμό. Εμεί απλοί άνθρωποι το βλέπουμε και δεν το βλέπουμε. Θα είναι α... πέρα α... από κάθε σενάριο και κάθε σαντηρικό κείμενο που θα μπορούσαμε να έχουμε γράψει. Αυτό είναι αυτό. Αλλά φοβάμαι α... ότι δεν θα το μάθουμε. Αυτό φοβάμαι. Γεια σου, Λατρεία μου, πώ μου είστε. Γεια σου, πολύ καινούριο τσικάκι είσαι εσύ. Τι έγινε, μανάρι. Πολλοαγάπε και λουλούδια τελευταία. Έτσι, αν κάνω. Να το Είμαι... φά κεφάλι σου. Είμαι μια από κατίνε που σου όλη την πέφτει μόλι την ώρα. Θα το φά το κεφάλι σου, ή το δικό μου. <Λο> λοιπόν, θέλω να σου πω δύο πράγματα. Αναφορικά με τη χθεσινή εκπομπή τη Πέμπτη, που δεν είναι Τετάρτη. Ναι, όχι, είναι Πέμπτη. Ναι, ε, έχω να πω πω έχω λιώσει γέλια, Δεν υπάρχει ο Γιατί έλειωσε. <Λο> Κοίτα, ακούω την εκπομπή όταν πάω για Και επειδή θα και γενικά δεν ξέρουμε τι θα πει. Ελιώνω στα γέλα με αυτά που λε. Δεν υπάρχει, μου έχετε χαρίσει. Τό, τό, τό, τό, τόση ζωή εσύ και σύγχρονο. Καλά, καλά, καλά. Πού περπατά, Το στο Δήμο, εντό του Δήμου. Α, <laughs> που περπατά, που περπατά. <laughs> είναι ήταν παλιό αυτό. Πού περπατά, που περπατά. Τόση ζωή, Να σου πω λίγο. Περπατά στο δάσο όταν ο λύκο δεν είναι εδώ. Λίκε, λίκε, εδώ! Ε. Εντάξει, τώρα δεν πηγαίνω στο δάσο να περπατήσω, από όλου Σε ποιο δήμο είσαι? Τυρνάβο. Τυρνάβο? Ναι. Α, έχει δάσο εκεί. Να σου πω πίνει και τα τσίπουρα? Τερπατώντα. Γιατί άμα είναι έτσι και εγώ γελάω με mm. την εκπομπή. Άμα είμαι κόκαλο, μια χαρά. Και γελάω και μετά στο επιθύμιο. Με τα του θύμιο, είμαι κόκαλο, με, με, ε, με τσίπουρο τυρναβέικο. Δεν πίνω, δεν πίνω, εγώ, εντάξει. Και δεύτερον, η Το μήτου, θα είναι η επιστροφή της ελληνοφρένειας. Ναι, θεωρώ ότι δεν είμαι μόνο εγώ. Γενικά θέλουμε να επιστρέψετε όσοι σα παρακολουθούμε, γιατί δεν πάει άλλα αυτήν την κατάσταση. Έχει γεμίσει τηλεόραση χαζομάρες, ριάλιτι. Δεν μπορούμε. Κάδε κάτι συγκεκριμένο. Δεν μπορώ Ως, να υποσχεθώ ε... για τίποτα. Α, οντός. Α, δεν μπορώ να πω. Σποιλερ. Λάθο τσάτ, λάθο τσάτ, σωρίς. Αποστολάκο έχω να Πώς Πώ το παίρνει. Λαγωνικό είσαι πια. Πώ το παίρνει, Μυρωδιά, αμέσω yeah. μετά από κάθε κατήγκο που παίρνει να μου πει ερωτόλογα, παίρνει τηλέφωνο. Αγάγει, à... ρε παιδάκι μου, έχουμε βάλει κομμένο φύλακα εδώ πέρα. Ακούσέ με τώρα. Μία κυρία που δουλεύει στην Εθιέα έχει μια κόρη που δουλεύει στο κανάλι Ε. Η οποία κόρη αυτή που δουλεύει. Νομική σύμβουλη είναι αυτή όλοι, ε. Mm. Η οποία κόρη που είναι στο Ε. Εν είναι και υπάλληλο του Γεωργιάδη στο γραφείο. Τώρα καταλαβαίνε περί τίνο πρόκειται. Για Πε μου, ότι υπάρχει διαπλοκή, αποκλείεται. Βάλτε αυτά, να ρίξετε. Αχ, πε μου, ότι τον κρατάνε τον άδον ημερό βίντεο, πε μου. Δεν ξέρω. Να είναι καριάτιδα, πε μου, αυτό θέλω. Καλή σα, Εσπέρα, πώ την έχετε. Μάλα καλά, μάλα λα Εγώ μάλακα έχω. Η πλαστή ταυτότητα τα που βγήκε από την ΕΣΥΑ την έβγαλε συγκεκριμένο πρόσωπο. Μάλιστα, πολύ καλά. Καλά πάει αυτό. Να σηκώ, Βρε Μανίτσα, γιατί δεν θε να σε γράψει στο σχολείο μου, Αχ. Που ήθελα να γίνει να σε χθε. Θα μου κάνει σκόη λεωλικικού. Κοίταξε, έχω κάτι υπέροχα παιδάκια που θα σε λατρέψουν και θα τα λατρέψει κι εσύ. Έτσι την μπάλτησε και γνωστό σκηνοθέτη το ποιο. Oh, Τέτοιε προτάσει του κάνανε για, για αυτά τα παιδάκια. Ανοίγουμε από Δευτέρα και μια κομπέλα στα Ιωάννη να παραπονέσει και λέει ότι και πήρε το self-test και αντί για self-test ήταν ένα rapid test. Αυτό πώ έγινε, δηλαδή, πώ είναι αυτό το λάθο. Είμαι Πώ έγινε αυτό το λάθο, δεν καταλαβαίνω. Καταρχά, το self-test θα... είναι rapid test. Ναι, αλλά θα μου πει τώρα και το ξέρω αυτό, ότι είμαι γιατρό έτσι μακριά. Οπότε βάλτε το και στη μύτη σου, πείτε το, το μητόνι και τέλο. Τι σε νοιάζει. Ε, ναι, και έτσι κι αφού... από ό,τι κατάλαβε, όχι θα κουλήσουμε το χτυκιό. <laughs> Κακό ψόφο θα έχουμε.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 Και ένα άλλο να σου πω, ρε Απόστολε, γιατί δεν πιάνετε αυτή την ΕΡΤ, την ΕΡ, τα κανάρια τη ΕΡΤ να τα ξεκοκαλιάσετε, να πούμε, διότι. Τι να ξεκοκαλιάσουμε, δεν τη βλέπουμε, παιδί μου, ποιο τη βλέπει, δεν βλέπει άνθρωπο. Τα ξεκοκαλιάσουμε, εμεί να βάλουμε στον κόσμο, τι το άγνωστο. Να σου πω κάτι, είναι δυνατόν τώρα να το παίζουν όλοι οι ΣΤΑΡ και οι όλοι, οι. Κάθε Κατίνκο βγαίνει και πέρα να πούμε και έχει μια εκπομπή, φλερτ, λέει ο άλλο. Άντε πάλι με την Κατίνκο. Και βέβαια, Πρέπει είναι δυνατόν να πληρώνω εγώ και να κάνω να διαχειρίζονται αυτή τα, τα χρήματα δικά μου όπω θέλουν 400 εκατομμύρια το χρόνο. Η αλήθεια είναι.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 Άντρε αυτήν την εκπομπή μια τρελαίνες, δηλαδή είσαι και ρουφιανάκος, ε! Κερουφιανός, αυτός ήταν που το έκανε, δεν το Μέσα στο κουντρούμι, και μας λίγο στο Τι, είσαι και ρουφιανάκος, πήρες να τους δώσεις. Ε, φυσικά πήρα, δέκα φορές. Σπιρούνος, μαζί με και πρωτότης. τα μου, όνομα που Δεν είναι να πληρώνω εγώ και να ακούς τι και εσύ κάθεσαι εκεί πέρα τώρα και ακούς τον καθέναν. Σου λέω σήκω κάνε εκπομπή δικιά του αλλού. Να πάω στην ΕΡΤ. Όχι. Αν πάω στην ΕΡΤ θα δώσω στο φλερτ άλλο νόημα. Θα πάει το καλησπέρα σύννεφα, αλλά δεν θέλουνε. Κατάλαβε. <Κι> δεν μου λε κάτι. Τη Δευτέρα, σήμερα Δευτέρα να πάνε τα παιδιά σχολείο. Θέλουν τα παιδιά να πάνε το σχολείο. Του μαθητέ του τρώει το στρε. Ποιο θα κολλήσει το χτυκιό και ποιο ψόφισε χθε. Έκανε και Ποιο θα Λε, κολλήσει αλήθεια. το χτυκιό και ποιο ψώφησε χθε. Οι περισσότεροι καθηγητέ δεν θέλουν, οι περισσότεροι μαθητέ δεν θέλουν. Ο Τσιόδρα δεν θέλει. Εντάξει, οι λιμουξιολόγοι περισσότεροι δεν θέλουν να ανοίξουν τα σχολεία. Εγώ σε ρωτάω. Έλα τώρα ανοίξει να λουφάρουνε, θέλουν τα μαλακισμένα. Βρε μαλάκια, να λουφάρουνε θέλουν, αλλά λέω γιατί ανοίγει ο Μητσοτάκι στα σχολεία τη Δευτέρα. Γιατί, ο γιατί πια... έχουμε υποχρεώσει. Πρέπει αυτή η εταιρεία, φάντασμε μετά σελ, τεστ να πουλήσει. Τι θε τώρα. Μπράβο, 40 εκατομμύρια επί 4 ευρώ νομή. Υποχρεώσει και στι φαρμακευτικέ να κάνουμε εμβόλια περισσότερα. Τι θε τώρα! Έ, έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Άι, το θα, θα μα πείσει για τι υποχρεώσει του κράτου. Βρωμοσυριζέ, να μην αφήνατε υποχρεώσει. Οι σπουδέ στο Χάρβαρντ. Ο δε... Σύριζα φταίει. Αυτή... Να σου πω, όπω έλεγε αυτό για, για το ξύλο στου κομμουνιστέ, Οι σπουδέ στο Χάρβαρντ δεν πήγανε ποτέ χαμένε. Αυτό ακριβώ. Ούτε οι γνωριμίε από τι σπουδέ αυτέ. Να σου πω, ξέρει τι είχε σπουδάσει ο Σαμαρά, Το γράφει και το βιογραφικό του στο Χάρβαρντ. Πιτσαδόρο. Σχέ, όχι, σχέσει. Σχέ, σχέ, σχέ, Αντίληψη, το γράφει το βιογραφικό του. Δεν ξέρω αν το γράφει ακόμα. Σχέσεις πολυεθνικών εταιριών με το κράτος Καλά πήγε αυτό Πολύ καλά, έλα, για. Του βγήκε Να σε ρωτήσω, μήπως είναι εκεί ο Τενεκένας Έλα Ο Τενεκένας είναι εκεί Ποιος να θέλεις Παιδί μου είναι φίλος του Μέτζη του Νεουκτή Καινουριό Καλέ δεν είδε τι έγινε με την πλατφόρμα των φαρμακοποιών Άντε πάλι Είχαμε σκόηλε λεκίκου και εκεί Ναι Άμα, ο Τενεκένας, ναι ο Τενεκένας Αυτό τώρα αλήθεια είναι κυβέρνηση ή είναι ονόματα από φάρσες δικές μου Δεν ξέρω Τέτοια Α, ονόματα έβαζα είναι. εγώ παλιά Ο Μάκης Α, ο Τεντάς, ο Νίκο ο Τενεκένας Ο να. τερερές, Καλημέρα, Μίλτος Τερερές λέγομαι Είμαι οδηγό λεωφορείου με Μάχος Καλαβριάς, τηλεφωνώ από τη... Καλημέρα, Μίτσο Μπεζεστένη λέγομαι, είμαι ψηφοφόρος του Πασόκ. Για μια καταγγελία, είμαι κάτοικο εξ αρχείων, Ανδρέα Κουτεντέ λέγομαι. Καλά. καλά είστε, ο Ηρεοκλήσιο Πεπέτα είμαι, καλά είστε. Πείτε μου παρακαλώ το όνομά σας. Είσαι το κύριο. Δαμασκινό Καρπέτας. Ωραία, μια χαρά. Το όνομά σας. Μπόκολη. Μπόκολη. Μπόκολη, ναι. Άλκη πετίνη Μάκη Yeah. Yeah. Μάλλον τα κάνει κάποιο φανατικό ελληνιά. Δεν εξηγεί αλλιώ. Παιδή μου, πώ βγαίνουν αυτέ οι λέξει. Δηλαδή, αν, αν πρόκειται να είναι κείμενα σε άλλη γλώσσα και τα βάζουν σε αυτόματη μετάφραση. Μπορεί να βγουν σύνταγμα προτάσει, αλλά θα έχουν υπαρικέ λέξει. Τώρα θε να σου πούμε και αυτό. τα μυστικά και τα μυστικά πώ γίνεται το καλό Α η παράτα μα. Αυτά είναι τα μυστικά τη επιτυχία κάθε κυβέρνησης. Ε, στις Άμα στις... Είναι αυτής η κυβέρνηση. Άμα είναι αυτή τη κυβέρνηση. Άμα είναι πούμε πώ γίνεται καιρό πολύ κυβερνησία, επαράτα μα.